Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven καλησπέρα σας Κυριακή 15 Ιουνίου άλλη μια εκπομπή εξ Ξεκινάει. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή μας για το βιβλίο και την ανάγνωση στο μικρόφωνο του σταθμού, ο Μάικ Μπουκλάβερ. Η προηγούμενη εκπομπή μας, την προηγούμενη Κυριακή, διακόπηκε άδοξα, θα έλεγα, από ένα ξαφνικό καλοκαιρινό μπουρίνι, το οποίο ε, οδήγησε σε πτώση με συνέπεια υπολογιστές και όλα τα πολύ να μην δουλεύουν χωρίς ρεύμα, έτσι πέσανε συνδέσεις, μέχρι να τις επαναφέρουμε ε, είδαμε και πάθαμε. Τέλο πάντων μισή η εκπομπή της προηγούμενη εβδομάδας και έμεινε και κάποια πραγματάκια που δεν είπα, δεν πειράζει ότι μπορούμε θα το αναπληρώσουμε στην εκπομπή αυτή της εβδομάδας και μια και μίλημα με για καλοκαιρινή καταιγίδα. Α ακούσουμε και το πρώτο κομμάτι για σήμερα που είναι καλοκαιρινό. Ακούσαμε το πιο γνωστό ίσως κλασικό κομμάτι για το καλοκαίρι ε, Πρόκειται για σύνθεση του Αντώνη Βαλντι Από το έργο του Τέσσερις Εποχές Τίτλο φορείται φυσικά Καλοκαίρι Και ακούσαμε το τρίτο μέρος για την ακριβία Από το καλοκαίρι του Βιβάλντι Να καλυσπηρίσω εδώ και τους ε, πρώτους ακρατές που βλέπω Έχουμε τον ε, Πέτρο, φίλο και Παραγωγό του σταθμού μας με την εκπομπή του Live to Rock κάθε Δευτέρα στις 6 ώρα. Είναι η Ευαγγελία Σακελαρίου μαζί μας και μας ακούνε επίσης η Ελένη με την Ευελίνα. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να περάσουμε καλά και σήμερα. Τα σημερινά κομμάτια είναι όλα Καλοκαιρινά επιτέλους μια εκπομπή όπου ε, ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν ε, καλοκαιρινό τα σχολεία έχουν τελειώσει, οι πανελλήνιες έχουν τελειώσει. Βέβαια κάποιες εξ, εξετάσεις σχολικές μένουν ακόμα για τα παιδιά, αλλά αυτά θα έλεγα είναι πώ να το πω... Λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει το καλοκαίρι. Βέβαια σε αρκετέ περιοχέ από τη Μήπωνα κυρίω βόρειε και ουρνέ έριξε τη βροχούλα του και σήμερα αλλά τι να κάνουμε, τα έχει αυτά ε, το καλοκαίρι. Είναι και από ό,τι μου έχουν πει και άλλοι φίλοι σε φόρουμ και αυτό είναι λίγο δύσκολη η ώρα της εκπομπής για καλοκαίρι. 6 ώρα το καλοκαίρι σε αντίθεση με το χειμώνο είναι μεσημέρι. Ε, εντάξει, δυστυχώς το πρόγραμμα μου δεν επιτρέπει ε, να, ε, να αλλάξω εύκολα ώρα και σίγουρα οι περισσότεροι το καλοκαιρί είμαστε εκτός σπιτιού και λιγότερο εντός αλλά δεν πειράζει, και αυτό έχουμε τις ηχογραφήσεις όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν και μπορεί κάποιος να σας ακούσει ό,τι ώρα θέλει χωρίς δεσμεύσει. αλλά λοιπόν, αυτό δεν είναι και το νόημα του καλοκαιριού να είμαστε λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο εκτός προγράμματος αν μου επιτρέπετε ε, να το πω να το πω έτσι ναι κατέθηκε ακούνε στο σταθμός υπερθύνης προγράμματος και φρήτων, όχι, όχι δεν θα βγουμε εκτός προγράμματος, θα είμαστε θα είμαστε στην ώρα μας τακτικοί και συνεπεί, όπως πάντα ε, από τους εκπομπές, θα προσπαθήσουν οι καλοκρινές εκπομπέ να είναι πιο χαλαρές ε, περισσότερε μουσική, λίγο λιγότερη σκέψη και προβληματισμός, θα δούμε πώς θα πάει ανάλογα και τι θέλει και το κοινό μας βέβαια. Να καλησπρίζω και τον Ορφέα που μόλις ήρθε στην παρέα μας και να πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι για μια καταιγίδια και αυτό. Και ήταν το κομμάτι της καταιγίδας από την έκτη συμφωνία, την οζομενική παστοράλε του Ludwig von Beethoven. Ένα μία από τις ωραίότερες συμφωνίες του. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, πάντως είμαι να μου αρέσει. Λοιπόν, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε αυτά που δεν πρόλαβα να πω την προηγούμενη εβδομάδα και ε, δεν προλάβα να σας ενημερώσω για ένα event που έγινε την Τετάρτη στι 11 Ιουνίου και ελπίζω ε, να μην το έχασε κάποιος εξαιτία μου. Ε, έχουμε μιλήσει και παλαιότερα για τα, για τα blog τα οποία παρακολουθώ και τα οποία συστήνω και εγώ στους παντεχού βιβδιόφιλους. Ε, ένα από αυτά είναι ο ηλεκτρονικός αναγνώστης ο αναγνώστη, e ένα από τα παλιότερα και ε, αν όχι το παλαιότερο, ε, blog για την ε, ηλεκτρονική ανάγνωση. Όχι το παλαιότερο για τα εβλία, ε, Το παλαιότερο blog για την ηλεκτρονική ανάγνωση πλέον. Ε, το blog αυτό. Ε, έχει ανανεωθεί τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίε εβδομάδες έχει ανανεωθεί όσον αφορά την εμφάνισή του κυρίω, το περιεχόμενό του εμπλουτίστηκε και παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα που είχαμε συνηθίσει. Είναι πολύ ωραίο αισθητικά η καινούργια μορφή του blog, πολύ οργανωμένο και ε, οργανώ, οργαν, συγγνωμή, οργανώθηκε και το πρώτο event, 呃, uh, παίζει λίγο εκεί πέρα με τι λέξει και καλά κάνει ο φίλο μα. 呃, uh, την Τετάρτη λοιπόν Ιουνίου στο Impact Hub στο Ψηρή διοργανώθηκε ένα event το οποίο ήταν uh, επικεντρωνόταν στις προκλήσεις του εκδοτικού κλάδου στην ψηφιακή εποχή τι αλλάζει για τους εκδότες ε, στην εποχή της ηλεκτρονικής ανάγνωσης η οποία είναι ήδη εδώ όπως έχουμε διαπιστώσει περισσότεροι που ασχολούμαστε και επικεντρώθηκε στα κόμματια τόσο τις παραγωγής των βιβλίων της ηλεκτρονικής παραγωγής στο κομμάτια της προώθησης του marketing και είχε και ανοιχτή σε και τοποθετήσεις πάνω στο μέλλον του βιβλίου και είχε δεν έχω δει ακόμα δεν έχει δημοσιεύσει εδώ πέρα την ε, αναφορά να το πούμε έτσι αλλά πιστεύω ότι ήταν από ό,τι άκουσα ήταν πολύ επιτυχημένο και φυσικά περιμένουμε να δημοσιεύσει ο φίλος μας, ο Δημήτρης Καλαμαράς το, ε, το, συγνώμη, ε, τα αποτελέσματά του ε, εδώ πέρα ε, αν θα δείτε στο καινούριο στο καινούριο blog ε, θα δείτε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συνεδεύξεις και τοποθετήσεις από ανθρώπους των εκδοτικών εικόν και του βιλίου έχει από ε, απορκετές εκδόσεις και στα πλαίσια του event έχει τις απόψεις και θα έλεγα να μην αναφέρω τώρα Εκδοτικού σκού μπορείτε να μπείτε στον ηλεκτρονικό αναγνώστη και να το δείτε. Όπω έχω πει και. Κάθε φορά το λέω στην εκπομπή, τι, οι σύνδεσμοι, οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι προ τα ιστολόγια και τι σελίδε που αναφέρομαι θα, θα ανεβαίνουν μαζί με την ηχογράφη τη εκπομπή, δεν είναι άγγετο να ψάχνετε να σημειώνετε κάτι, και φυσικά αν και εσεί που μα ακούτε διατηρείτε κάποιο ιστολόγιο ή κάποια άλλου είδου σελίδα σχετική με το βιβλίο, θα είναι χαρά μα να μας ενημερώσετε, να τη δούμε και να την παρουσιάσουμε και εμεί στην εκπομπή και ε, αφού ξεκινήσαμε αυτό που δυστυχώς δεν το πρόλαβα και το χάσαμε πάμε τώρα να πάλι με ένα κλασικό τραγούδι εγώ το θεωρώ με ένα από τα κλασικότερα τραγούδια για το καλοκαίρι και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην Ελένη μου Γυαλιά. Μέσα στο νεράκι μπλε ομαγκαλιά. Πεύει το φραδάκι, πιάνει δροσιάν. Δώσε ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Έχω κι εσύ, εσύ κι εγώ πάνω στη γη. Oh, oh, oh. Μόνοι στη γη Εγώ, εσύ, εσύ κι εγώ Μόνοι πάνω στη γη oh, oh, oh. Μόνοι στη γη Ήταν η Αθήνα Κόπος το λαιμό Με φως και ρουτίνα Και άγχος τρομερό Τσιγάρο. Δώσ' μου και φωτιά δεν μου θα σε πάρω. Το όνειρο σκορπάει Στου γραφείου τη βουλή Πεταγωμή δρομένος Δουλεύεις και γελάς Σ' ακούω σ' αχαμένος Τώρα ρε τραγουδα τραγουδάς Εγώ και εσύ Εσύ κι εγώ Μόνοι πάνω στη γη Εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη, oh, oh, oh. μόνοι τη γη, εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Φατμέ, λοιπόν, τραγούσαν το καλοκαράκι, νομίζω είναι το για μένα τουλάχιστον το απόλυτο τραγούδι του ελληνικού καλοκαιριού. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγουδία για το καλοκαίρι, ε, πώ να μην υπάρχουν άλλωστε έτσι, το καλοκαίρι, συνφασμένο με τη χώρα μα, και όπω είπα, οι εκπομπέ μα θα είναι πιο χαλαρέ και μου σχέσε μα επιλογέ θα προσπαθήσουμε να είναι το ίδιο έτσι ανάλαφρε και καλοκαιρινέ έτσι να κυλήσουν ευχάριστα αυτέ οι απόγευματινές ε, ώρες μαζί. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου, ελπίζω να σας και το τραγούδι. Ε, ένα άλλο μία άλλη εκδήλωση, την οποία είχα ένα σκοπό να σα ενημερώσω την, στην προηγούμενη εκπομπή και μας τα χάλασε ο καιρός ε, και τελειώνει σήμερα, δεν νομίζω ε, από όσοι προλάβετε Τέλος πάντων στο, Στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο χώρο Του οδείου Αθηνών Είχαμε την 37η γιορτή βιβλίου ε, Αυτή κράτησε Από τις 4 Ιουνίου Ήταν η αναρξή της, Μέχρι και σήμερα 15 Ιουνίου ε, Λογικά σε λίγη ώρα Πρέπει να ολοκληρώνεται Αυτή η γιορτή βιβλίου Οι γιορτές βιβλίου Στην καλοκαιρινή Αθήνη να, ε, είναι συνειφασμένες με ε, βόλτες και έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρού στο Ζάπιο, στη Βιουνισιό Ρεοπαγίτου αν δεν κάνω λάθος ε, και στο πεδίο του Πάντω, Πάντως μένα μου φέρνουν πάντοτε ευχάριστας αναμνήσεις από τα φοιτητικά μου χρόνια στην Αθήνα. Ήταν μία από τις αγαπημένες μου ε, να επισκέπτομαι τι ε, εκθέσει ε, βιβλίο ε, Και πολλοδε μάλλον όταν τι επισκέπτεσαι με, με καλή παρέα, με φίλου ή και ρομαντικά με το τελή αν έχετε και οι δύο τα ίδια ενδιαφέροντα, τι καλύτερο. Και είναι πράγματι είναι μια από τι πιο όμορφε δραστηριότητε, έτσι, είναι ο καιρός να είναι ωραίο ο καιρό, να περιδιαβένει του. Πάγκους, να βλέπεις τα βιβλία βιβλία που ίσως δεν γνώριζες βιβλία γνώριμα από παλιά να το πούμε έτσι να έχεις αν πετύχει και σε ώρες χωρίς πολυκόσμο να στην την να στήσεις εκεί και κουβεντούλα με τους υπεύθυνου των περιπτέρων πολλές φορές ε, πετυχαίνεις και συγγραφείς ή και ε, διευθυντές εκδόσων μπορείς να συζητήσει, να πει και δύο πράγματα παραπάνω πάντα είναι ωραία έτσι αυτή η επαφή με τους ανθρώπους του εκδοτικού χώρου. Ο τίτλος της γιορτής βιβλίου ήταν «Ανάγνωση 2.0». Ε, υποθέτω αυτό είναι μια αφορά... Ίσως στην ηλεκτρονική επόχη όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο στους οπολογιστές θα έχουν ακούσει φέβαια το Web2 Ίσως κάτι τέτοιο προσπαθούν να, να επισημάνουν ότι η ανάγνωση περνάει σε νέα εποχή το πιθανότερο Δυστυχώς και πάλι οι πληροφορίες στο διαδίκτυο ήταν πληροφοριακού καθαρά Περιεχομένου. Δεν υπήρχε κάποιο οργανωμένο ιστολόγιο ή ιστοσελίδα που είναι αποκλειστικά για τη γιορτή βιβλίου και να γράφει κάποια πράγματα για αυτή, για του εκδότε. Πραγματικά είναι κάτι έτσι Δηλαδή, ένα δελτίο τύπου εντάξει, καλό είναι, εμφανίζεται, το μαθαίνει κόσμο, μπαίνει σχεδόν παντού, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και κάτι πιο ουσιαστικό για αυτόν που ενδιαφέρεται σοβαρά ε, να επισκεφτεί την έκθεση. Πιστεύω όμως έτσι θα έπρεπε να είναι δεν ξέρω εδώ στο chat μπορείτε να μου γράψετε τις ε, απόψεις ε, για αυτό έτσι και να τις συζητήσουμε πάμε στο επόμενο έξι καλοκαίρινο κομμάτι Μια αγαπη για το καλοκαίρι θα σου κρατώ δροσία στο χέρι πασεφίλο, τα μαγαπά σαν καλοί κλέρι και σαν δεύτερο. dia tu que I'm happy to call Άλλο κλασικό, κλασικό τελεινικό τραγούδι με τη φωνή τη και τη κομμάτια. Μια αγάπη για το καλοκαίρι έχει τραγουδιστεί από πολλού και έχει αγαπηθεί ε, πάρα πολύ. Μια αγάπη για το καλοκαίρι, κατεξοχήν ερωτική εποχή το καλοκαίρι και είναι και εποχή, αν δεν απατώμε, ας με διορθώσει κάποιο, που τα αναγνώσματά μα ε, είναι κατά κανόνα πιο ελαφρά. Και Προτιμά ο κόσμος ε, και αρκετά της θα λέγαμε ερωτικής ε, ή αισθηματικής αν θέλετε λόγω τεχνίας προδιαθέτει το καλοκαίρι η αίσθηση και μάλιστα εδώ πέρα λόγω λόγοτεχνία που έχουμε γενικότερα στη Μεσόγειο το καλοκαίρι έχουμε και την αίσθηση ή ψευδέσθηση για τους, πιο, για τους πιο πραγματιστές να το πω έτσι ότι έχουμε περισσότερο χρόνο. Ε, εντάξει, σαφώ είναι η μεγαλύτερη η μέρα, δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει, και τη νύχτα, και η νύχτα τραβάει σμάκρου. Γενικά ε, όλοι είμαστε λίγο ε, πιο χαλαροί, πιο ξεγνιάστοι ίσως Το καλοκαίρι μειώνονται υποχρεώσει, σαφώ, και για τους ε, μαθητές, φοιτητέ, και για του γονεί του ακόμα περισσότερο, μειώνονται υποχρεώσει και όλο και λίγο χρόνο ξεκλέβουμε να ε, Περάσουμε καλά, να πάμε για τα μπάνη μας, να ερωτευτούμε γιατί όχι όσοι δεν έχουμε βρει τον έρωτα της ζωής μας ή πως να ενώσουμε τον έρωτα της ζωής μας. Έτσι δεν είναι. Ή ακόμα πολύ μπορεί να θέλουν να δοκιμάσουν πολλούς και διαφορετικούς έρωτα. Τα πάντα δεκτά. Άλλη μόνο θα βάλουμε την καρδιά μας σε φυλακές. Έτσι δεν είναι. Ε, νομίζω ότι ε, το καλοκαίρι προσφέρεται όμως για, για βιβλία. Ε, θυμάμαι εγώ προσωπικά από μικρό παιδί στο δημοτικό και κάτι καλό και εννέα που δεν μου κολούσε ύπνο και θα περνούσα με ένα βιβλίο στο χέρι αλλά και αργότερα ένα βιβλίο πάντοτε ε, μπορεί να στροφεύσει, ε, α, ναι, φυσικά δεν νομίζω ότι μπορεί να στροφεύσει το ποτό μα το βράδυ, αλλά την ε, χαλάρωσή μα κατά που μια μπρέλα ή και στον ήλιο αστρονόμα βρίσουν γρήγορα και επικίνδυνα κατά τη γνώμη μου. Είναι στην παραλία μπορεί αν ήταν ένα βιβλίο να στροφεύσει αυτή τη δραστηριότητα. Και όπω λέει και ο Ιεναγνώση, και ένα ηλεκτρονικό ε, βιβλίο που είναι πολύ πιο εύκολο να το κουβαλήσει κανείς βέβαια θα μου πεις με την αρμήρα τα νερά της σκόνη, οι ηλεκτρονικές συσκευές ε, εντάξει ε, υπάρχουν ε, ε, νομίζω ότι όπως μας έχει γεμίσει πλέον από καλοκαιρινά μπαράκια, καφετέριες κλπ που μπορεί κάποιος να καθίσει ε, και να μην κινδυνεύουν ηλεκτρονικές τους συσκευές από σκόνη και οτιδήποτε άλλο έτσι λοιπόν ε, το καλοκαίρι είναι γενικότερα αγαπημένο σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα ε, και υπάρχει και όρους καλοκαιρινά αναγνώσματα και όλα αυτά τα βιβλία τα οποία είναι πιο ελαφρά πιο εύκολα στην αναγνώση το οποίο όπω έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπέ δεν είναι κακά, δεν τους, δεν είναι άσχημα για αυτό που είναι όταν προσπαθούν να προσποιηθούν όλα τα βιβλία, τα βιβλία δεν προσποιούνται, τα βιβλία είναι αυτά που είναι και ο καθένα μα με το αφού το διαβάσει, με το προσωπικό του κριτήριο διαμορφώνει αυτό που είναι. Οι συγγραφεί τους και οι εκδότε του όταν προσπαθούν να τα κάνουν να είναι κάτι που δεν είναι, ε, τότε ε, αρχίζει και ενοχλεί. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι, πάλι κλασικό άλλο είδο μουσική όμω. I'm the first real six-string Σήμερα το πρωί, το σύμφωνο του 1969 δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω στάση. Αυτό το τραγούδι που μα συντροφεύει μέχρι σήμερα, αυτό το καλοκαίρι του '69, Είχαμε επιπλέον. Είπαμε λοιπόν για μία εκδήλωση που μάλλον δεν προλάβα τόσο, βασιστήκατε στην εκπομπή για την ενημέρωσή σας, ατσι, σε γνώμη γι' αυτό, όμως μία άλλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά σίγουρα την προλαβαίνετε καθώ θα τελειώσει στις 22 Ιουνίου. Και μα στη Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή διεξάγεται το 33ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Αν θυμιάστε πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιου μήνες, είχαμε την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε το Φέστιβάλ Βιβλίου που είναι, περιορίζεται εντό των τυχών, θα λέγαμε, τη πόλης της χώρας. Ε, ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις ε, 22. Ο χώρος είναι η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, η πιο στάει η αναπλασμένη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης και από ό,τι που έχουν πει οι φίλοι Θεσσαλονίκης έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πραγματικά Πολύ όμορφος χώρος που σε προδιαθέτει ευχάριστα να κάνεις τη βόλτα σου και φυσικά να ρίξεις και τη ματιά σου στα περίπτερα. Ε, από ό,τι μου έχουν πει οι φίλοι από τη λέσχη του βιβλίου από τη Θεσσαλονίκη που όσοι πήγαν ε, είναι οι συνήθιες εκδοτικοί εκεί που υπάρχουν, υπάρχουν και κάποια ε, περίπτερα με βιβλία σε τιμέ ευκαιρίες τα συνδεσμένα δηλαδή από εκθέση βιβλίου ο χώρος είναι αποτιμή που είναι πολύ ε, καλός και προσφέρεται να συνδυάσει κανείς τη βόλτα του και να δει βιβλία ε, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει πόσοι ε, πηγαίνετε τακτικά σε εκθέσεις ε, βιβλίου αλλά να, εγώ προσωπικά κάπου έχω κουραστεί με τον τρόπο, με τον παραδοσιακό τρόπο, δεν ξέρω. σω είναι ο πιο αλλά για τα δικά μου γούστα πλέον, με λίγο ξεπερασμένο να έχεις και τον πάγκο να έχει επάνω σειρέ σειρέ τα βιβλία. Ευτυχώ τώρα τα έχουν ομαδοποιημένα λίγο πολύ, κατά είδο, κατά συγγραφέα, κάπω καλύτερα, αλλά πραγματικά το μάτι σω και χάνεται μπροστά στην πίθωρα των βιβλίων μου που προσπαθεί η εκδετική, και να παρουσιάσουν ω τον μεγαλύτερο μέρο τη βιβλιοπαραγωγή του. Αυτό είναι ο σκοπό σε μια έκθεση. Αλλά θα προτιμούσα ίσω έτσι μια λίγο πιο, πώ να το πω, και προσέγγιση λίγο κάποια highlights που λέμε και στα δηλαδή. Κάποια σημεία να τραβούν περισσότερο την προσοχή, ίσως λίγο περισσότερες πληροφορίες για κάποια καινούργια βιβλία, για κάποιους καινούργους συγγραφεί. Ε, δεν ξέρω, δεν είμαι και ιδικός σε αυτά τα θέματα, ε, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και δεν ξέρω αυτή τι θα είχαν να πούν να κάνω μια διορθώση εντάχει ο φίλος που διατηρεί το, τη σελίδα ηλεκτρονικών συνεργώσεων λέγεται Μιχάλης Καλαμαράς είναι ονόματος όχι Δημήτρης όπως κατά λάθος είπα είχα τον όμως άλλον συνεπώνυμο του <συνεπώνυμο> τέλος <συνεπώνυμο> να συνεχίσω λίγο την για την έκθεση τη Θεσσαλονίκη. η έκθεση λοιπόν αυτή είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας για το 2014. Επομένως ε, ε, η βαρύτητα υποτίθεται ότι θα δινόταν σε βιβλία που έχουν να κάνουν ε, που αφορούν περισσότερο την νεολαία. Δεν μπορώ να πω δεν απόψη αλλά όμως μίλησα ε, δεν μπορώ να πω ότι είδαν κάτι το ιδιαίτερα συγκεκριμένο από ε, αυτού. Ε, υπάρχει βέβαια μια και είναι αρκετά δεδομένη λεγόμενη νεανική ε, λογοτεχνία εντάξει υπάρχει παιδιά εμείς ξέρουμε ε, βιβλία για παιδιά βιβλία για μεγάλους ε, κάπου τώρα Παρίς, και ται, η νεανική λογοτεχνία που αποτέθηκε καλύπτει την εφηβική περισσότερο ηλικία ε, εντάξει πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ε, αποχρώσεις ε, δεν νομίζω ότι κάτι μπορεί να χαρακτηρίσει ένα βιβλίο Παιδικό ή εφηβικό ε, εξαρτάται από τον αναγνώστη. Ναι, ορισμένα βιβλία, παραμύθια κλπ. Ναι, σαφώ είναι ε, παιδικά ή κάποια βιβλία που είναι για μεγάλου που τα θέματα περιγράφουν. Ε, ή ακόμα ακόμα τη σημαίνει εποχή και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν είναι σαφώ και τα άλλο ε, για παιδιά. Εκεί πέρα ναι, μπορεί να το πει αυτό, αλλά. Ε, Επίχε, πούμε, τα μυθιστορήματα, οι ωραίε περιπέτειες του Ιουλίου Βέρν. Ε, τα τις καταδέστε που στα παιδικά, στα νεανικά, στο νενίλι και λογοτεχνία. Πίστευα ότι διαβάζονται ευχάριστα. Από όλε τι ηλικίε. Ακόμα και πιο σοβαρά σε σεβικό Βιβλία με κοινωνικού, να το πω έτσι, προβληματισμού που περιγράφουν ε, ιστορικά γεγονότα. Ε, Τη στιγμή που δεν ε, περιγράφουν πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι για, για παιδιά. Ε, γιατί ένα έφηβο να μην μπορεί να τα διαβάσει. Αντίστοιχα ένα φιβλικό, μια φιβλική σειρά βιβλίων, γιατί να μην διαβάσει και κάποιο ε, ενίλικας. Ε, εντάξει αυτή η στόχευση του κοινού ε, περισσότερο εξεπιρετήσουν να σου μια ιδέα ε, αν είναι του γενικότερου πλαίσιου των ανδιαφρόντων κάποιου από εκεί και πέρα πιστεύω μικρή, ε, μικρή αξία έχει ε, πρέπει τους αναγνώστες, τους ηλικία και οι συγγραφείς και οι εκδότες να τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο θα λέγαμε Σεβασμό, δεν, δεν νομίζω ότι σεβασμός είναι η λέξη που ταιριάζει εδώ πέρα. Με την ίδια οριμότητα ίσως, ναι, πιστεύω με την ίδια οριμότητα. Δεν βλέπω γιατί στην εφηβίκη λογοτεχνία θα έπρεπε να είναι όλα ρόζα, mm. να, το πω. να το πω έτσι. Η όλα μαύρα στην ενεργική λογοτεχνία ε, υπάρχουν ε, διάφορες... Ε, Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις να το πω έτσι και υπάρχουν και πολλές ε, προτιμήσεις και όλοι εξαρτάται από την οριμότητα και τις προσωπικές απόψεις του κάθε αναγνώστη. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι το οποίο θα μου επιτρέψετε να τα αφιερώσω στα, ε, στους μαθητές και στους δασκάλους του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας το οποίο κομμάτι είπαν και στη γιορτή τους, την οποία παρακολούθησα. Την χάνω και εγώ απόφετος του πρώτου δημοτικού σχολείου πρέβεζας και του του αφιερώνω με όλη μου την καρδιά. Μας, για κάποιο ρόδινο γυαλό, πάσπρα χαράδια τα όνειρά μα. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο και βόδιαστο. Τα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο. Και από ψηλά θα μα φωτίζει το φεγγαράκι, το χλωμό. Και από ψηλά θα μα φωτίζει. Και θαρμενίζουν ο καράμα, σα το ρόδινο γυαλό, άσπρα καράδια τα όνειρά μα. Ασπρα καράδια τα όνειρά μα, για κάποιο ρόδινο γυαλό, καράβια, τα όνειρά Και θαρμενίζουν ο καράμα, σα το ρόδινο γυαλό, άσπρα καράδια τα όνειρά μα. Τα λαλαλά, λαλά, λαλά, λαλά, λαλά la la la la la la la la la la la la la la το la το Και la la la la Απ' τα καράβια, τα ονειρά μα, για καπ' η ονό, δινόγιαλο, απ' τα καράβια, τα Και το αριμενί, ονόγαρα μα, ή σα το νόδινόγιαλο, απ' τα καράβια, τα ονειρά μα. Απ' τα καράβια, τα ονειρά μα. καράβια, τα από τα πάλι με τη χώματά, για το έτομα του Μιχάλη Βιολάρια, καράφια τα όνειρά μας», από τα κλασσικά καλογεννά και πανέμορφα τραγούδια του νέου κύματος. Ε, να συνεχίσουμε όμως, ε, παρασυρώμαστε, αρμονίζουμε σε θάλασσες, αλλά να είμαστε και λίγο προσγειωμένοι εδώ στα βιβλία μας. απο τα κλασικά καλογεννα και πανεμορφα τραγουδια του νεου κυματος να συνεχισουμε ομως παρασυρωμαστε αρμενίζουμε σε θαλασσες αλλα να ειμαστε και λιγο προσγειωμενοι εδω στα βιβλια μας ενα από τα ωραίότερα μια από τις ωραίότερες να το πω έτσι καλοκαιρινές συνήθειες είναι να διαβάζω στο μπαλκόνι φαντάζομαι και των περισσότερων να και κυρίως όταν, όταν βραδιάσει λίγο υποχωρήσει ζέστη ε, να διαβάζεις είτε με το φεγγάρι είτε με τα στέρια με, α, όσο χαμηλό φωτισμό μπορείς γιατί το διάβασμα ε, είπαμε να διαβάσουμε όχι να καταστρέψουμε τα μάτια μας αλλά με πάση περιπτώσει πολύ ωραίο ε, το καλοκαίρι στο μπαλκόνι να διαβάζεις αν το μπαλκόνι έχει λίγη θέα είτε στη θάλασσα είτε σε κάποιο όμορφο πάρκο είτε κάπου που να μπορεί το μάτι να ξεχαστεί ε, είναι ακόμα καλύτερα ε, και πάρα πολλοί κόσμοι από ό,τι έχω δει και στο Instagram όσοι έχετε Instagram για παραλολογικούδετε πάρα πολλοί κόσμοι δημοσίευε φωτογραφίες με βιβλία σε όλα τα μέρη σε παραλίες, σε μπαρκόνια σε κήπους, ναι είναι το σημάδι γιατί έχει καλοκαιριάσει και μπορώ να πω ότι φέτο ε, είναι μια χρόνια που για μένα τουλάχιστον θα προσπαθήσω να είναι ε, παραγωγική όσον αφορά την αναγνώση μου ε, δεν ε, το, η άνοιξη, οχώρη και η άνοιξη πέρασαν με φτωχά για μένα. Πάντοτε οι αποτελέσματα δεν κατάφερα να διαβάσω, να βρω το χρόνο μάλλον, είχα αρκετέ υποχρεώσεις. Κατάφερα να βρω το χρόνο να διαβάσω όσα βιβλία θα ήθελα, αλλά πλέον ε, πέρασα σε άλλους ρυθμούς και θα πιάσω ε, το διαβασμά μου. Και φανταστείτε ε, τι ωραιότερο... Ε, Μουσικούλα από το Radio Music Heaven στο ραδιόφωνο βραδάκι που, ε, και απογευματάκια που έχουν τις καλύτερες εκπομπές στα παιδιά. Ε, είμαστε απογευματάκια και βραδινή τύπη είμαστε πρωινοί αλλά και το πρωί μια ωραία κονσερβούλα ε, γιατί όχι μια έχου εκπομπή που δεν καταφέραμε να ακούσουμε live. Το βιβλίο μας και ενδεχομένως ένα ποτάκι ένα στο πλάι μα εμείς μου πείτε ότι δεν είναι τέλεια βραδιά. Εντάξει, κάποια ήδη θα διαφωνήσετε, έχετε κάτι πιο το τέλειο ενδεχομένως στο μυαλό σας, αλλά η εκπομπή εδώ είναι για τα βιβλία, έτσι. Δεν είναι για... Άμα κάνουμε εκπομπή με άλλο αντικείμενο και περιεχόμενο, θα πούμε για άλλες συνήθειε, Έτσι, Πέτρο. Λοιπόν... Ε, να συνεχίσουμε να ξεφεύγουμε το θέμα μας ε, πάμε λίγο σε ένα από τα blog, τα, τα ιστολόγια που προσπαθώ να χρησιμοποιώ και την ελληνική ορολογία τα οποία ε, παρακολουθώ ε, να πάμε στο ιστολόγιο που είναι, το ελληνικό ιστολόγιο που είναι φερομένο στη Jane Austen και του συντηρεί με μεγάλη ε, επιτυχία η φιένια ε, τα στο blog αυτό μια και μιλάμε για καλοκερινές αναγνώσεις δύο μια καλοκαιρινή ανάγνωση της έμας Η αίμα είναι φυσικά ηρωίδα και ο τίτλος του μυθιστορήματος της Jane Austen είναι ένα μεγαλούτσικο βιβλίο έτσι συζητάμε περίπου 600 σελίδες αλλά η γραφή του είναι, θα έλεγα, επειδή έχω διαβάσει κάποιο άλλο βιβλίο τη, ώστε έχει πολύ στρωτή και ε, γυρική βέβαια σε κάποια σημεία. Μην ξεχνάμε τη το 1800 ε, αλλά είναι πολύ στρατή γραφή και φυσικά υπάρχουν και ελληνικέ μεταφράσει αλλά υπάρχουν και ε, τα αγγλικά πρωτότυπα τα οποία για όσου θέλουν να εξασκήσουν ή να συντηρήσουν ή γενικότερα αρέσκονται στο πρωτότυπο εγώ τα συστήνω είναι πολύ ωραίο να βλέπουν που χρησιμοποιούσαν την αγγλική γλώσσα πριν από 200 χρόνια η να συντηρησουν η γενικοτερα αρεσκονται στο πρωτοτυπο εγω θα συστηνω ειναι πολυ ωραιο να αυτή. Θα ξεκινήσει την, τώρα στις, 10, ναι, στις 16 Ιουνίου, αύριο, ναι, αύριο θα ξεκινήσει η συνάγνωση και θα κρατήσει μέχρι τις 20 Ιουλίου δηλαδή. 5-5 καλοκαιρινέ εβδομάδες. Επόμενος, όποιος έχει την όρεξη και τη διάθεση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί αλλιώς είναι να διαβάζει κάτι μόνο σου να διαβάζεις με παρέα και να ε, μπορείς να σχολιάζεις. Ε, τα παιδιά έχουν βγάλει εδώ και το πρόγραμμα της ανάγνωσης και θα διαβάζουν σύμφωνα το πρόγραμμα, θα διαβάζουν κάθε τα κεφάλαια που προβλέπονται για κάθε εβδομάδα και κάθε Κυριακή θα σχολιάζουν τα κεφάλαια της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή, δεν θα σχολιάζουν μέσα στην εβδομάδα αν ερμηνεύω εγώ, εγώ τι ε, οδηγίες, έτσι για να μην, γιατί δεν διαβάζουμε όλοι με τους ίδιους ρυθμούς και έτσι για να μην υπάρχουν αποκαλύψει πλοκής, τα λεγόμενα spoilers, ε, για όσου δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο εωρίζεται ένα μπλοκ, μια ομάδα κεφαλών, τα διαβάζουν όλοι μαζί και την τελευταία μέρα σχολιάζουν και λένε τη γνώμη τους. Η, η διοργανώτρια η, του blog το, από έχει, το έχει ήδη ε, διαβάσει και θα έχει το ρόλο της συντονής της από μόνος μιλάμε για, για πολύ οργανωμένες ε, καταστάσεις όπως καταλαβαίνετε, και πραγματικά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν ή είναι φαν της Jane Austen επίσης και οι Ιώστες θέλουν να δουν πώς δουλεύει μια συνανάγνωση από κοντά να πάνε στο blog, το διαθέσιμο του blog την έχουμε αναρτήσει και παλιότερα θα την αναρτήσουμε και σε αυτή την εκπομπή επομένως μπορείτε να πάτε στο ιστολόγιο να δείτε που σχολιάζουν, πώς... Να δηλώσετε και εσείς τη συμμετοχή σας Έτσι δεν είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνετε ε, Όλοι έχουμε κάποιο, κάποια εξοικείωση Πιστεύω για να ακούτε το διδεκτικό ραδιόφωνο Δεν είναι άγνωστα τα κοινωνικά μέσα τα πιο γνωστά βέβαια είναι το facebook και το google plus αλλά φαντάζομαι ξέρετε πως με αυτά μπορούμε να σχολιάσουμε συμμετέχουμε σε ιστολόγια ή οτιδήποτε άλλο αντίστοιχα και στη λες του βιβλίου γίνονται διοργανώνονται αντίστοιχες συναναγνώσεις και μπορείτε και με διαφορετικά βιβλίο όχι μόνο με τις Jane και εκεί μπορείτε να δείτε αν τρέχει κάποια συναναγνώσεις στην οποία θα σας ενδιαφέρει θα σας βόλευε να ε, να ε, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας όμως Κολοκαιριέσαι, Θα έχει πάντα, θα έχει πάντα στην καρδιά. Μαθε πως τη ζωή πρέπει πάντα, πρέπει πάντα να γελάς. Δεν πειράζει εσύ κι αν δεν έχει λεφτά. Το αγόρι σου, σαν θα έχει πάντα. Θα έχει πάντα, θα έχει πάντα στην καρδιά. Μαθε πω τη ζωή πρέπει πάντα, πρέπει πάντα να γέλα. Στη ζωή ποτέ μην πολλά. Να σε ευτυχεί αν τη καλά. Καλοκαίρι εσύ. πάντα, σαν πάντα στην καρδιά. Μάθε flies, στη ζωή πρέπει πάντα, πρέπει πάντα να γελά. Γιατί τη σένα σου πέταξε της μακριά Και στο καφετή σε να βρεις χαρά Καλοκαίρι εσύ έχεις πάντα, θα έχεις πάντα, θα πάντα στην καρδιά Μάθε πω τη ζωή πρέπει πάντα, πρέπει πάντα να γεράς Άκουσε καλά μια συμβουλή Σαν ο ουρανός, λάμπικι φωτεινός Καλοκαίρι εσύ Θα πάντα, θα έχεις πάντα στην γάτια Μάθε πω τη ζωή πρέπει πάντα, πρέπει πάντα να γέλα. Δεν πειράζει εσύ κι αν δεν έχει λεφτά. Το αγόρι σου, σαν θα έχει κοντά. Κολοκαιριέσαι, θα έχει πάντα, θα έχει πάντα στην καρδιά. Μάθε πω τη ζωή πρέπει πάντα, πρέπει πάντα να γέλα. Τι ποτέ μην γυρεύσει πολλά, να σε ευτυχεί αν τη ζήσει καλά. Καλοκαίρι, εσύ θα έχει πάντα, θα έχει πάντα στην καρδιά. Μάθε πω στη ζωή πρέπει πάντα, πρέπει πάντα να γελά. Του τουρκικού παράγοντα, τι περίεργο που τα γυρά. Ήταν το καλοκαίρι στην καρδιά από το Sirial και να καλησπέρισω εδώ γιατί το έχω ξεχάσει. Να καλησπέρισω τον Kosta65 που μα ακούει, τη Ρέα και την Amnesia η οποία ήρθε και στο chat να μα πει μια καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους παιδιά, ελπίζω να σα αρέσει η εκπομπή. Οι ε, παιδιά συναντήσει ε, στο άλλο φόρουμ που στη του βιβλίου για τον επόμενο μήνα, μάλλον δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία στάνταρ, ε, θα ξεκινήσουν στην ανάγνωση του μυθιστορήματο Βιλέτ της Αρλό το Μπρουντέ. Για όσου ενδιαφέρονται και είναι φαντοϊούδε, μπορούν ε, να μπουν στη λέσχη του βιβλίου και να δηλώσουν. Ε, τη συμμετοχή τους και φυσικά εκεί μπορούν να δουν και τις άλλες συναναγνώσεις που έχουν γίνει κατά καιρού για διάφορα βιβλία για να πάρουν και μια ιδέα περί την ως πρόκειται δεν χρειάζεται για να, για να δείτε τα θέματα του φόρουμ δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή μπορείτε να πάτε στο site στο φόρουμ να περιηγηθείτε λίγο να δείτε τι συζητείτε τι γράφουν οι τα υπόλοιπα μέλη και αν σας αρέσει γίνεστε και εσείς μέλο, αν όχι περάσει, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τα διαγώστα έτσι δεν είναι λοιπόν ε, για να έλεγαμε ε, για βιβλία δεν ξέρω αν ε, Πόσο γνωρίζετε τον Τεύκρο Μιχαηλίδη, είναι μαθηματικός και συγγραφέας θα μπορούσα να πω. Τα, τα γραπτά του, τα ιστορίες, τα μυθιστορήματά του, τα δίγηματά του έχουν πάντοτε στο επικεντρώτος κάποια μαθηματικά. Το πιο γνωστό του είναι ίσως τα πυθαγόρια εγκλήματα, πολύ καλό θα το, το συστήνω και κάποια στιγμή το παρουσιάσουμε μαζί με κάποια άλλα βιβλία που επικεντρώνονται στα μαθηματικά. Γιατί επειδή μας είπα, καλοκαίρι έχει γράψει και πάλι με, με επίκεντρο τα μαθηματικά, αλλά όχι με μαθηματική ορολογία και θεματολογία, έτσι. κανονικά διηγήματα είναι, στα οποία αντί να παίζει ρόλο κάτι άλλο παίζει κάποιο Κεντρικό ρόλο τα μαθηματικά έχει γράψει το λεγόμενο ε, τα τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού. Και πάλι τονίζω μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται καμία μαθηματική γνώση για να τα διαβάσετε. Τα τέσσερα χρώματα του καλοκαιριού, εκτός ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, ε, ε, μυρίζει καλοκαιρία από παντού έτυχε να το διαβάσω και καλοκαίρι κάποιο περασμένο καλο... καλοκαίρι και μου άφησε άριστες αντιπόσεις λοιπόν σημειώστε το ε, από τον Δεύκρο Μιχαηλίδη τα εκδόσεις πόλης τα τέσσερα χρώματα του καλοκαίριου είναι από τα βιβλία που εγώ προσωπικά τα συστήνω για το φετινό καλοκαίρι και που εγρατάζομαι επειδή όλοι έχετε διάφορες προτιμήσεις κλπ. Να περάσουμε και στις προτάσεις που μας κάνουν από τα φιλικά μας ιστολόγια. Καταρχάς, από την προηγούμενη εβδομάδα ήθελα να σας πω για το ιστολόγιο της την Αλίκη στη χώρα των βιβλίων, είναι και μέλο εδώ στο σταθμό μα. Οπότε ξέρω ότι η Αλίκη, που κρατάτε εδώ βέβαια, εντάξει, είναι τα ωραία μα, ίσω και να μην συμπίπτουν. Την προηγούμενη εβδομάδα ασχολήθηκε λίγο με βιβλία, με ταινίε και σειρέ που έχουμε βιβλία. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναρτήση, μια για το Game of Thrones. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, μπείτε και διαβάστε, ε, δεν λέω τίποτα, γιατί ό,τι και να πεις για το Game of Thrones, πείτε, δεν θα πεις τίποτα που θα κάνω εγώ, ε, θα πεις κάποια πράγματα και θα, ε, και θα αποκαλύψεις πράγματα που δεν πρέπει. Ε, τέλος πάντων, ίσως η πιο πολύ συζητημένη Σεραβιλιόν αυτή τη στιγμή. Ε, πρόλαβε όμως και ανέβησε πάλι με αποκαλύψη πλοκής και ένα άρθρο για το Maleficent. Ε, δεν ξέρω πώς έχει τη, την, την ταινία αλλος την έχουν δει ε, Μου λένε ότι είναι όντως ε, πολύ καλή η ταινία Και ως προς τη ως, ε, σύλληψη του θέματος Και ως προς το τεχνικό της αποτέλεσμα και της ε, ερμηνείας Και πραγματικά αξίζει τον κόπο ε, να τη δείτε ε, Αυτή βασίζεται φυσικά στο, σε παραμύθι έτσι, στην, στο παραμύθι της ωραία κοιμωμένης δεδομένο από μια τελείως διαφορετική πλευρά όμως ε, από την πλευρά των κακών αυτό νομίζω μπορώ να το πω το κατελευένε και από τον τίτλο Maleficent έτσι, ε, Maleficent από το λατινικό Maleficius αν δεν κανονάς με διερετώσουν οι, οι λατινομαθές και έξω και το Maleficarum ε, δεν ξέρετε ποιο είναι αυτό έτσι δεν είναι και ανάγνωσμα για το καλοκαίρι μόλις ο μου είναι το κείμενο πάνω από στο οποίο βασίστηκε το κυνήγι των μαγίσσων Μα λέω το σφύρι το σφύρα των κακών θα λέγαμε Τέλος πάντων, ε, θλιβερές ιστορίες αυτές και δεν κάνουν ε, για καλοκαίρι. Όμως η αλήκη στο ιστολόγιο τη μας δίνει τις δικές της προτάσεις για τα βιβλία του καλοκαιριού και με μια ματιά ε, που έριξα είναι αξιόλογες με την έννοια ότι έχει κάτι για όλα τα γούστα ή βαρύ κάτι για όλα τα γούστα θα έλεγα ε, κάποια από αυτά τα, τα έχω διαβάσει κάποια τα περισσότερα όχι ε, είναι δύο-τρία που μου κίνησαν όμως το ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν μπορέσω και, και τη λίστα μετά προς πάει και μεγαλώνει, αν μπορέσω και εγώ θα τα ε, θα τα διαβάσω κάποια στιγμή πάμε στο επόμενο κομμάτι μας Play Paradise παίζει πολύ νομίζω σε όλα τα καλοκαιρινά μπαράκια και καφετέρεις έτσι ωραίο κομμάτι όμως μου αρέσει έχω αντίρρηση ε, δεν θυμάμαι καλησπέρισα τη ρέα και την Ευαγγελία ε, αν όχι τις τώρα ναι συγγνώμη για την επανάληψη ξεχνάμε κιόλας μας παρασέρνει η ροή της ε, εκπομπής θα έλεγα και ναι τι να κάνουμε δεν έχουμε και βοηθούς παραγωγών να, να μας υπενθυμίζουν έτσι και εντάξει είπαμε λίγα στεχνική η εκπομπή Με, θα συγχωρήσετε κάποια λάθη στην παραγωγή και στην οργάνωση της εκπομπής φαντάζομαι όσοι είναι επαγγελματίε του ραδιοφώνου και ακούνε θα πρέπει να τραβάνε τα παλιά τους αλλά αυτά τα έχει η αίρα ενασχόληση τι να κάνουμε ε, Ξέχασα να πω προηγουμένω ότι το στο ιστολόγιο τη η Αλίκη, η Αλίκη στη χώρα των βιβλίων, έχει και μπάνερα σημάδι. Που πως θα το λέγαμε στην ελληνικά δεξάριχη με σύνδεσμο προς το σταθμό μας και διεφημίζει την εκπομπή μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό ε, μπάνερ βέβαια για την εκπομπή και σύνδεσμο έχουν βάλει και το άλλο μας ε, κέλι στο σελίδα που ε, αγαπούμε πάρα πολύ και την παρακολουθώ συνέχεια στο spoiler.gr στο σελίδο που φιλοξενεί και τους ε, βίβλοιος και εκεί πέρα πάλι και στο, στην ιστοσελίδα με το spoiler alert και θα συνδυάζουν τα παιδιά και ε, βιβλία και παρουσιάζουν βιβλίων και παρουσιάσει ε, και υλικά από ταινίε τα οποία είναι πολύ ωραία δοσμένα ε, εντάξει με τον κινηματογράφο ε, σα είπα εντάξει μου αρέσουν οι ταινίε αυτά αλλά κυρίω παρακολουθώ από το. Ε, από το σπίτι λήψη και σοβαρού κινηματογράφου εδώ που που ζω, ό,τι θέλω από την παραγωγή του προκλουθώ αναγκαστικά μέσω, όφου βγει το Blu-ray, το DVD γυναικά αφού κλωφορήσετε μία σε κάποιο ψηφιακό ή οπτικό ή όπως όλοι δυο σταλάνε μέσα ε, δεν τη βλέπω σε... στην τηλεόραση, δεν τη βλέπω σε πρώτη προβολή θα έλεγα, αλλά εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε προτάσει τόσο για ταινίε, όσο και για βιβλία, είναι και αυτή από τα E, blog που μα, δεν είναι σελίδα e, κανονική και όχι ιστολόγιο και είναι από αυτά που αξίζει τον κόπο να παρακολουθείτε αν έχετε και λογαριασμό στο YouTube και λίγο πολύ σε έχετε κάποιο από αυτά τα τηλέφωνα νέα γενιά, τα smartphones όπω έχει επικρατήσει να τα λέμε, όσα τρέχουν λειτουργικό σύστημα Android το οποίο Google, έτσι σε περίπτωση που το ξέρετε. Λίγο πολύ κάποια στιγμή θα σα ζήτησε να δημιουργήσετε και λογαριασμό στο στο Google ε, λοιπόν ο λογαρισμός που χρησιμεύει για όλα ε, μπορεί να με το ξέρετε αλλά ακριβώς ο λογαρισμός σας ε, είναι και λογαρισμός και για το YouTube και για το Google+. Plus. Επομένως ήδη να έχετε λογαρισμό μπορείτε να εγγραφείτε στο κανάλι που έχουν τα παιδιά στο spoiler.gr και να παρακολουθείτε και από εκεί ό,τι καινούριο ε, Ανεβάζουνε. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι όμως να το αφαιρώσω στην ευελίνα αυτό και συνεχίζουμε. Όσο μαλί, είναι τα πουτίν τι πως λεισο το τι από ποτέ τα φύλλα σου; το νερό, την αρζεις στα ματιά σου; είσαι εγώ τα Καζητά, και να δεν μπορώ να πιστεύω τον καλό κέρι ή δρώμενα σε τόνια το μέση, τον καλό κέρι το, το μαφρισμένο σωμάσου με μου κάτι φιλιά πολύ αλάθι, τον καλό κέρι στον Το <Κιο> καυτό από ποτέ το κορνίσι Που φωνάζει από πάνω Η μεγιθιση τα μάτια So oh ma Είναι το καλοκαίρι, ωραίο, καλοκαιρό, τραβόδα και θόρα, η καλοκαιρινή ρυθμή, ε, είχαμε, ναι, Λέγαμε για τι προτάσει ε, βιβλίων που μα έχουν κάνει τα δύο ιστολόγια που παρακολουθούμε και η, στην περίπτωση του ιστολογίου της αλήθεια είναι. Σε, Κείμενο, σε ικανικό κείμενο στην περίπτωση της Σπυρού όμω και των βιβλιοσκολείων στο spoiler είναι σε μορφή βίντεο θα δείτε στο βίντεο της Σπυρού να παρουσιάσει ε, μια μικρή παρουσίαση έτσι ποιο αλληλικά τα έχει παρουσιάσει ε, και μπορείτε να βρείτε με βίντεο και με παλαιότερε προτάσεις για να δούμε μπορώ να πω ένα δύο τα έχω ήδη διαβάσει και κάποια μου κάνουν βέβαια εγώ θα διαφωνήσω με μία από τις προτάσεις. Ε, η Συπηρού λοιπόν προτείνει το Συλλημαρίλιον του Τόλκιν ε, δεν το θεωρώ Είναι πολύ ωραίο ευλίωτο και προτείνω το διαβάστε Δεν το θεωρώ όμως ότι είναι τόσο κατάλληλο Για χαλαρό καλοκαιρινό ε, Ανάγνωσμα Θέλει να το αφήσει, να σε απορροφήσει Και να μπει στο ρυθμό του Και θα δεν ξέρω ε, Κατά πόσον Οπολύς κόσμος το ευρύ κοινό Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο Το καλοκαίρι με τη θερμοκρασία Να χτυπάει άρια ή Να είσαι στην παραλία και να ε, απολαμβάνει τη θέα, τη θάλασσα, το κύμα κλπ. Και βέβαια κάποιο μιλάει έτσι. Μιλάει ο άνθρωπο που διάβασε την τρίτο μου. Ε, ήταν ακριβή όταν λέω την τρίτο μου εγώ, Τον Άρχοντα και τους τρει του Άρχοντα των δαχτυλιδιών του διάβασα εν μέσω εξεταστική και μέσα εξεταστική για το μεταπτυχιακό μου. Και, αλλά δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από το βιβλίο. Ιούνιο μήνε ήταν. Και είχα βάλει ε, όπως όστος οι τόσες σελίδες, ε, την ημέρα για να μπορέσω να βγάλω και η εξετάσταση πήγε πολύ καλά βέβαια και, το, ε, και τον άρχων των δαχτυλιδιών μια χαρά του τελείουσα. Ε, εντάξει, αλλά ε, δεν ξέρω πραγματικά πιστεύω ότι αν, υπάρχει, αν σε τραβάνε βιβλίο δεν υπάρχει ούτε... Ε, σωστή σε εισαγωγικά εποχή ούτε τίποτα ε, βέβαια δεν μας τραβάνε, έτσι φυσιολογικό είναι να μας τραβάνε όλους όλα τα βιβλία το ίδιο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, όχι τίποτα άλλο κυρίως για να μην αδικήσουμε κάποιο βιβλίο ή ακόμα χαιρότερα αν είναι η ακομα χειρότερα αν ειναι η πρωτη μας επαφή με ένα συγκεκριμένο είδος λογοτεχνίας είναι να χάσουμε ένα ολοκληροίδος από, από ένα βιβλίο ε, Επομένω ε, εγώ θα έλεγα ε, όχι το συγκεκριμένο έτσι, γενικότερα, ε, γενικότερα ε, όταν διαβάζουμε θέλω να διαβάσουμε χαλαρά να προτιμούμε βιβλία και ήδη που μας, οι συγγραφείς μας είναι ήδη γνωστοί όταν θέλουμε να έχουμε άλλη διάθεση μπορούμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και θέλουμε να επεκτείνουμε τους ορίζοντες μας τότε βεβαίως μπορούμε να διαβάσουμε ό,τι θέλουμε και μια και το καλοκαίρι είναι εδώ να βάλω για άλλη μια φορά για ένα από τα πιο ασχέτωσης εποχές βέβαια, αλλά που μιλάει για καλοκαίρι να βάλω ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs the jingle to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 strawberries, cherries and an angel's kiss in spring My summer wine is really made from all these things Take off your silver spurs and help me pass the time And I will give to you summer wine Oh summer And my lips, they could not speak I tried to get up, but I couldn't find my feet She reassured me with an unfamiliar line And then she gave to me more summer wine Oh, summer wine Strawberries, cherries, and an angels kissing spring. My summer wine is green. The sun was shining in my eyes My silver spurs were gone My head felt twice in size She took my silver spurs A dollar and a dime And left me craving for More summer wine Oh, summer wine Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is real. Summer καλοκαινοκρασί με την yeah. Ανάτση Σινάτρα και το λίγο Hazelwood και όχι το άλλο δουέτο που πριν από λίγα χρόνια έχει εξτρελάνει τα κοριτσάκια δεν ξέρω εσείς αυτό ξέρετε τι, τι εννοώ και πολύ ανώτερη ερμηνεία εδώ πέρα η κλασική και την, και την πρώτη μου ε, ναι και Summer Wine όπως και να το κάνουμε έχει και ένα ερωτικό να το πω έτσι ένα τέτοιο ένα ρομαντικό αν θέλετε ε, στοιχείο το καλοκαίρι και νομίζω το ερωτικό στοιχείο είναι να το αυτό το τραγώδι λοιπόν ε, για να συνεχίσουμε βιβλία που συνοδεύουν τις ε, καλοκαιρινέ μας ε, εξορμήσεις ή τις καλοκαιρινέ μας ε, συνήθειες ένα από τα πιο δημοφιλή για Καλοκαίρι ήδη από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω διαπιστώσει από συζητήσεις, ε, δεν έχω κάνει προσωπικά κάποια στατιστική μελέτη, έτσι, ε, και το έχω υπόψη μου κάποια συγκεκριμένη, αλλά από τα πιο δημοφιλή καλοκαιρινά ήδη είναι η λεγόμενη αστυνομική λογοτεχνία. Ε, ίσως όχι στις πιο βαριές και νουάρα και της, αλλά οι πιο ελαφρές και ευκολοδιάφεστες σίγουρα είναι με στις καλοκαινές προτιμήσεις ε, η εγκαθακριστή φυσικά έχει την τιμή της αλλά ως γενέτερα του ίδιους αλλά και ένα σωρό άλλη ε, συγγραφεί και, και κυκλοφορούν διάφορες έτσι ε, προσιτές ε, και σε τιμή και σε μέγεθος συλογές από διηγήματα αστυνομικά για να τα έχει κανείς μαζί του και στο φόρουμ της Λέχισης του Λιού έχει και μία, υπάρχει και μια σχετική συζήτηση ε, και σχετικά με το πόσες φορές ε, έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε το δολοφόνο συνήθως σε αυτά τα μυθιστορία στα αυτά τα δηγήματα, ε, κάποιο γενικά των εγκληματήων ε, Ποσε φορές έχουμε καταφέρει λοιπόν να το αρνητοποιήσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι πριν τον αποκαλύψει ο συγγραφέας ε, Δεν ξέρω ε, Εγώ έχω καταφέρει αρκετές φορές όχι τόσο πολλές είναι αλήθεια ε, προτιμώ να ακολουθήσω τη συλλογιστική δικαιογραφία του συγγραφέα και να μην αρχίζω να σκέφτομαι τόσο πολύ, αλλά μερικέ φορέ δεν μπορεί να το αποφύγει, ε, μάλλον αυτό ε, είναι, και διαβάζει, διαβάζει μέχρι να επιβεβαιωθεί ε, ή, ή όχι. Ε, βέβαια, κατά μέτωπο πιο είναι όταν ε, έχει Πιστή σχεδόν για το ταυτότητα του εγκληματία και στο τέλος ε, αποκαλύπτει ότι ήταν κάτι τελείω διαφορετικό ή κάτι το αναπάντεχο, κάτι που δεν περίμενε. Όμω ε, είναι ε, πάντοτε πολύ ευχάριστο και γενικά η μικρή λογοτεχνία έγινε στα πάντα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν και οι ελληνικοί φυσικά με έχουν αφήσει εποχή τα συλλογέ του Γιάννη Μαρή. Ε, μονοθώς από το έκκλημα στο κορουλάκι αλλά έχει και καλοκαιρινά επιθεωρητήσουμε τον Πάνο και όχι του Μαριάθου, αλληλιάσμη ε, detective και, και, πολύ, και πολύ ακόμη να μην ε, αρχίσω το παριθμό τώρα, δεν τελειώνουμε Θέλουμε θα χρειαστεί μάλλον μία ολόκληρη κουμπή γιατί αστυνομικά με διστωρήματα ένα είδο το οποίο είχε γνωρίσει αν δεις τα προηγούμενα χρόνια είναι η παραλλαγή αστυνομική με θυστορήματα σε άλλες ιστορικές, σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους τα οποία έχουν γνωρίσει αρκετή επιτυχία. Συνδυάζουν λίγο ιστορία και λίγο ιστορικά στοιχεία και, και λίγο αστυνομική νομική λογοτεχνία. Οι προσωπές μεσικημένονται από πολύ σοβαρές μέχρι και πολύ ανάλαφρες ε, για πολλοί εναλλαφές δεν ξέρω θα μπορώ να κρίνω πάντως ένα από τα πιο, πιο σοβαρά βιβλία ε, δεν ξέρω είναι για καλοκαίρι γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία ε, μισό είναι λίγο βαρύ από την πυκνότητα των ιστορικών στοιχείων ε, είναι το έκλημα στην αρχαία αγορά της Κλόντο ε. είναι περισσότερο ιστορικό θα έλεγα περισσότερο πραγματολογικό για τη ζωή στην αρχαία Αθήνα και λιγότερο αστυνομικό το αστυνομικό το μέρος δεν δεν, δεν μπορώ να πω, δεν αξίζει ε, δεν είναι και τόσο έντονο δεν είναι το κύριο το δυνατότερο σημείο του βιβλίου από εκεί πέρα δύο σειρές που ε, μάλλον τρεις σειρές που έχω υπόψη μου με ε, τοποθετημένα στην ιστορική περίοδο είναι η μία και πιο αγαπημένη μου γιατί διαβάζεται είναι αρκετά χιουμοριστική θα έλεγα έχει αρκετές ιστορικές πληροφορίε και έχει και ωραίο και έχουν και αρκετή, το πω, γιατί τον διεφαρνό από αστυνομικής να το πω έτσι υπό ε, πλευράς υποθέσεις του είναι από το John Maddox Roberts είναι στη σειρά που λέγεται SPQR ε, αυτό σημαίνει σανάτους πόπουλους και ρωμάνους και είναι με έναν ρωμαίο ε, δέκαιος και κύλιος μέτελος λέγεται ο οποίο ο νεότερο, ο οποίος έρευνά ε, διάφορα μυστήρια για και όχι μόνο στην αρχαία Ρώμη. Πάρα πολύ ο νεοκίνης στην εποχή του Κέσσερα του Ποπηγίου. Έτσι θα γνωρίσετε πολλές ιστορικές με ιστορικά στοιχεία. Είναι αρκετά, πραγματικά είναι και καλοκαίρι, είναι αρκετά ωραία, ανάλαφρα γραμμένα. Είπα, ε, λίγο στα ελληνικά δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί τελεπωρήθηκε λίγο, ξεκίνησε ένα το εκδίδι ο περίπλου στα πρώτα βιβλία, μετά σταμάτησε, μετά το ανέλαβε η εκδόσεις Intro Books, φτάσαν μέχρι το 11ο βιβλίο, δεν κάνω ναι, ο και μετά δεν ξέρω τώρα αν έχουν προχωρήσει το 12ο ή ε, την τύχη τη σειρά. Α προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι και μετά θα σα πω γιατί. Την... Α, περιπτόντω, αν θέλετε, μια και έχουμε για Ρωμαίου, θέλετε να μάθετε ή να εμπλουτίσετε τι γνώσει σα στα λατινικά, στη Λέστα Βιβλίου ξεκίνησε αυτή την εποχή, αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένα, μια προσπάθεια γνωριμία με τη λατινική γλώσσα που την οργανώνουν κάποια μέλη από εκεί, με πολύ μεράκι πρώτα απ' όλα και με πάρα πολλέ γνώσει. Ε, το παρακολουθώ κι εγώ, δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μάθω λαδινικά αλλά ο πλούτος των πληροφοριών ε, που έχουν ήδη αναρτήσει τα παιδιά και ε, οι οδηγίες που έχουν δώσει είναι πραγματικά αξιοθαύμαστες αξίζει το κόπο να μπείτε έτσι έστω να ρίξετε μια ματιά για να δείτε ε, μέχρι που μπορεί να φτάσει τα μπορεί να οδηγήσει η αγάπη για αυτό που κάνουμε Πάμε στο επόμενο τραγωδί Καλοκαίρι Η γαλάζια προκυμέ θα σε φέρει Καλοκαίρι Καρεκλάκια πετώνιες μες στο πανέρι με στη βόλτα αυτού του κόσμου που μας ξέρει Καλοκαίρι Πλάι στα μέγαρα στις τέντε με τα γερί Καλοκαίρι Μέχρι σούσα ανεστήρε με μεταφέρει. Την βανίλια με το δυσκόριστο θέρι, την κουτιά μια σποντό στο πατέρι, καλοκέρι μενοιτό που καμισάκη στα υδιανέτα. Καλοκαίρι, με μη σοπλιστες τις γρίγεσε με συμερί καάλο καιρί καφρεφτά και μια που τρένει, ταβάνι και με νια φάλα σααποθρέλει στο ταβάνεί και πους γύψους με συμέρι με τον γουχόμε στα θεύκαά και στα μπελι, καάλο στο μαγειρό μικρή Με την φέτα του καρπούζι στο ένα χέρι. Με φίλια μισολομένα, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Λίγε φλούδε τη κουζίνα στο μαχέ Βαριά μοτοσυκλέτα με στα σκύλι. Του φακού του ανάδει μέρα μεσημέρι. Καλό καιρι. Ολοπίσα και κατράνι. Καλό καλοκαίρι. καλοκαίρι, Με το ρόχο του εκπομπίσιον μεσημέρι. Φαλακρή με στι σακούλε μα ανιέρι. Ενούμε τα σπροκράνο που μα ξέρει: καλοξέρι. Μια όσμη είναι κρόθαλά μου, καλοκέρλι. Έρχησαν εν χρώμα έργο στην αλλά εν με του κάτω, κόσμο το έγκαρμα στο χέρι, Τη λαχταρά του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του διηγημένο και το ξέρει. Καλό χέρι, το σωρινό που πέφτουν, Τα προσφέρει. Μια πλημμύρα των καρδών σταρή και μέλη Στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι Καλοκαίρι μες τα κόκκινα της δύσης του ανατέρι Σαββάπλους, καλοκαίρι είναι από τα τραγουδία που αποτυπώνουν με λίγες λέξεις και μουσική ε, την ανάμνηση, τη συνείδηση, αν θέλετε, του καλοκαιριού. Τέλο πάντων και είναι από τα πολύ ωραία καλοκαίρινα τραγουδία. Μια άλλη λοιπόν σειρά που συνδυάζει αστυνομικό και ιστορικό μυθιστόρημα είναι από την Kate Shadley και διαδραματίζεται στο Μεσαίωνα ηρωάς της ο Ρουγύρος, ο Ρογύρολόγος, Roger the Chapman στο αγγλικό πρωτότυπο για αρέσει αρέσκονται να το το πρωτότυπο ε, πολλά στοιχεία για τη μεσαιωνική Αγγλία της εποχής του πολέμου των Ρώδων έτσι και είναι και αυτά πολύ όμορφα βιβλία... Δεν θυμάμαι από τον περίπλο μου φαίνεται είχαν ξεκινήσει και αυτά να εκδίδονται. Τώρα το τελευταίο που είχα δει είχε εκδοθεί από το intro books, δεν ξέρω αν το έχω συνεχίσει. Τα 7 πρώτα σίγουρα υπάρχουν στα ελληνικά, από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω, έχω και άλλο να το, ε, να το κοιτάξω. Είναι πολύ ωραίε ιστορίε. Λίγο βέβαια, ε, στη μετάφραση okay. εγώ διαφωνήσαμε, στο πρώτα πρώτο είχα λίγο με την απόδοση των αγγλικών ονομάτων δεν πειράζει δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε τόσο πολύ εκεί πέρα είναι η συζήτηση αυτή και δεν νομίζω ξεφεύγει το σκοπό του, του να διαβάσουμε ένα τέτοιο βιβλίο ε, βέβαια ε, παίρνεις αρκετά ιστορικά στοιχεία έτσι, δεν, ε, δεν υπάρχει καμία εμφιβολία γι' αυτό παίρνει κυρίως στοιχεία αυτά που δεν τα βρίσκει στην ιστορία όπως την εννοούμε εμείς δηλαδή στοιχεία για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων περισσότερο και ε, πως ήταν τα ιστορικά γεγονότα που μαθαίνουμε στην επίσημη ιστορία ειδωμένα από τη σκοπιά των απλών καθημερινών ανθρώπων μια πολύ ωραία σειρά ε, εγώ τη συστήνω νομίζω ότι θα, τη, θα ευχαριστηθείτε όποιο βιβλίο και να διαβάσετε βέβαια το κακό με αυτές τις σειρές είναι ότι λίγο πολύ πρέπει κάπως να τα διαβάσουμε με τη σειρά γιατί σε ορισμένα βιβλία και στο προηγούμενο πρώτη και σε σειρά με τα ρωμαϊκά μυστήρια και σε αυτή τη σειρά με τα μεσονικά γίνονται Κάποιες ε, είναι αυτοτελείες, το, το καθιστήριο είναι αυτοτελές έτσι δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Δεν στάζουμε γι' αυτό. Απλώς γίνονται κάποιες αναφορές σε γεγονότα ή σε πρόσωπα που γνώριζε από το παρελθόν ο ήρουα και κάπου αισθάνεσαι ότι χάσει ένα κομμάτι από, από τα γεγονότα, από την ιστορία. Ε, πάντως όποιο και να παράτε πιστεύω ότι καλά θα περάσετε. Και πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο πριν τα, ε, νομίζω ότι μπορούμε να το φιερώσουμε τα κοριτσάκια που ε, βγαίνουν για μπάνιο αυτή την εποχή Και το οποίο είχε γίνει μεγάλη επιτυχία στην εποχή του Και είχε διασκευστεί και στα ελληνικά She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. girl. We'll tell you more. She was afraid to come out in the open. And so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open. And so she sat bundled up on the shore. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy-bitsy Stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water And I wonder what she's gonna do Now she's afraid to come out of the water And the poor little girl's turning blue Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy-bitsy, teeny-weeny yellow polka dot. Και νομίζω ότι όλοι τον αγγλικό τίτλο δεν μπορούν καν. Itchy Beach, Winnie Yellow Polka Dot, Bikini Brian Highland. Και στα ελληνικά το Rose Bikini, που είναι ο πιο ο διασκευάστηκε και τραγουδίθηκε από την Πολίνα, και ήταν μεγάλο σουξ εκείνη, εκείνη την εποχή. Ε, πολύ ωραίο ε, τραγουδάκι έτσι και φάτο καλοκαιρινό. Λοιπόν, ε, είχαμε, πά, είχαμε πάει, είχαμε προτάσει προτάσεις και ε, κάνω κάποιες προτάσεις σχετικά με μύθιστο που συνδυάζουν το ιστορικό και το αστυνομικό στοιχείο. Ε, είμαι το ιστορικό μύθιστο ρήμας, μου αρέσει αρκετά και αυτά που συνδυάζουν και το αστυνομικό στοιχείο ειδικά είναι γραμμένα με λίγο έτσι μπρίο, ε, είναι ότι πρέπει θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον για το... Ε, για το καλοκαίρι για, το έχουμε μαζί μας κάποιος στην ε, παραλία είπαμε λοιπόν για τι ρωμαϊκούς τα μυστήρια στη Ρώμη του Μανδοξ Ρόμπερτς είπαμε για το Σκέτ σέντλη, το για το Ρογύρο το γερολόγο και ε, η τρίτη σειρά την οποία προτείνω είναι πολύ γνωστή του Ρόμπερντ Βαγγούλικ ε, οι περιπέτειες του δεκαστήτη ο οποίο ε, είναι Κινέζος ε, δικαστές στη της εποχής των Μανδαρίνων και ο οποίο έρχεται και αυτός αντιμετώπιση με διάφορο μυστηριώδη εγκλήματα στα οποία καλείται να δώσει εξήγηση και να απονείμει καθόντι δικαστές και να απονείμει και ε, δικαιοσύνη ε, εδώ πέρα ε, του Ρομπρεβαν Κουλίκ είναι και αυτά πολύ πλούσια σε ιστορικές πληροφορίες. Εκεί η διαφορά που εντόπισα σε σχέση με τι δύο προηγούμενε σειρέ είναι ότι προσωπικά σαν, το πω, σαν Ευρωπαίο σαν Δυτικό ε, αναγνώστη ε, με ξένησαν λίγο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή η φιλοσοφία, η κοινωνική, οι κοινωνικές σχέσεις αν θέλετε ε, ο τρόπο αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων είναι αλλά διαφορετικός και πως να μην είναι άλλος, συζητάμε για τη διαφορετική κουλτούρα σε σχέση με τη δική μας, ε, μου φαίνεται πολύ διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα δύο. Δεν ξέρω, ε, ίσως αυτό είναι ε, δική, μου μόνο, ε, δική μου μόνο άποψη, ε, δεν ξέρω και ανάλυτη τι... δεν έχει τύχει να το συζητήσω με άλλους, αν το συμμερίζονται. Και άλλοι με αυτή την άποψη είναι πολύ πιο κοντά σαφώ στη δική μα κουλτούρα και οι Ρωμαίοι και οι Άγγλοι του Μεσαίωνα. Πολύ ε, πιο μακριά οι Κινέζοι όπως και να το κάνουμε. Πάντω είναι μια εξαίρετη σειρά οι περιπέτειες του δικαστήτη είναι μια πολύ εξαίρετη σειρά και νομίζω έχει υπάρχει κάποια αοραφία Όρμπερντ Βαγκούλικ θα το βρείτε και στα ελληνικά βέβαια έτσι, από τις εκδόσεις Θεμέλιο νομίζω έχουν εκδοθεί τα περισσότερα της, της συγνώμη της σειράς δεν, δεν έχω μπροστά με ακριβώς τα στοιχεία σε πιο Είμαστε μπορείτε όμως εύκολα με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο να, να το βρείτε. Και λοιπόν μα, ε, αυτές τις τρεις σειρές τις ε, προτείνω, ε, είναι πολύ ωραίες για όσου θέλω να συνδυάσουν ιστορικό και αστυνομικό Μυθιστόρημα. Ε, Πριγόμως που έλεγα για το αστυνομικό, θα ε, μου πώς και έξω του Sherlock Holmes και τον Arthur Conan Δεν ξέρω γιατί στη δική μου, στις δικές μου προτιμήσεις ο, έχω συνδέσει, ίσως λόγω πιο μικρός και τις τηλεοπτικές μεταφορές, έχω συνδέσει το Sherlock Holmes περισσότερο με χειμώνα και λιγότερο με καλοκαίρι και ενώ το πουγαρό και τη Μις Μάρπλ και κύριο στο Μπουγαρό τον έχω συνδέσει περισσότερο με, με καλοκαίρι ίσως και το ε, φόνος κατά τον ήλιο ενδεχομένω, ε, ναι ε, Πάμε στο επόμενο τραγούδι και να επανέλθουμε με κάποιες ίσως προτάσεις Αυτό το αφιερώνω σε όσου είμαστε ακόμα ερωτευμένοι με όμορφα κορίτσια. Σαν παρεστήση, εσύ μπροστά μάτια μου. Δύση να ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά. Μπράτε μου πάνω στο σώμα σου, καλοκερινά, σαγαπώς στην αμυντιά, όλο τον ιση, ένα βότσαλο στα πόδια. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαίρι σ' στην αμμούδια Όλο το νησί Ένα φωτσάλο στα φωτιά σου Ολοκληρή η γη Η δική σου αγκαλιά, αγκαλιά. Καλοκαίρι Ραντεβού πάνω στο σώμα σου Σ' <Σι'> αγαπώ στην αμούδια, Όλο τον ίδιο Καλοκαίρι να σαν αγαπώ στην αμουγιά Όλο το νησί Ένα φωτσάλο στα πόδια σου Ολοκληρή γη Η δική σου αγκαλιά, αγκαλιά. Καλοκαίρι Ραντεβού πάνω στο σώμα σου Καλοκαιρινά ραντεβού, δυτικέ ελληνικίε, για ένα πολύ ζωντανό καλοκαιρινό τραγούδι. Να καλησπέρασω και τη Τζανή, η οποία μόλι στο chat και η οποία θα σα κρατήσει συντροφιά με νότες, καθώς καθώ η εκπομπή τη ακολουθεί το Ex Libris. Και στις 8 λοιπόν θα, ναι, θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τις δικές της μουσικές επιλογές. Και στις 9 ακολουθεί η, σύντη, η εκπομπή του Λουκά, συνδέσεις βινήλια και μαγνητοτενίες και στις 10 μουσικέ διαδρομές του Δημήτρη ελπίζω το παιδιά να κάνουν κανένα για τις εκπομπές τους. σήμερα δεν έχω δει, ε, να έχουν δηλώσει ακουσία. Πάση περιπτώσει ε, όσο θα εξελίσσονται οι εκπομπές ε, θα έχετε και εσείς ε, συνεχή ενημέρωση. Τέλο <ΣΣΣΣΣΣΣ> να κλείσω τις προτάσεις ε, που συνδυάζουν ιστορία και αστυνομικό με μια σειρά που δεν είμαι σίγουρος αν έχουν μεταφραστεί κάποια στα ελληνικά ε, εγώ θα την πω δεν του πει στην ελληνικά, έχει καλώ, αλλά πιστεύω αρκετή από του έχουν και μια σχετική άνεση με τα αγγλικά, επομένω, γιατί αν δοκιμάστε και κάτι στα αγγλικά. Πρόκειται και μια σειρά η οποία επικεντρώνεται κυρίω, είναι στη Βικτωριανή εποχή καταρχά. Έχει η βασική τη πρωταγωνιστέ είναι Άγγλοι και συγκεκριμένα μια Αγγλίδα η οποία ασχολείται λίγο με τι αρχαιολογικέ ανασκαφέ που ήταν τότε τη μόδας στην Αίγυπτο. Μιλάμε για την σειρά που γράφει συγγραφέα Elizabeth Peters και έχει κεντρική ροήδα την αμιλία Pίμποντι. Ε, και λοιπόν θα μάθετε αρκετά στοιχεία τόσο ηγυπτιολογίας πως γινόταν οι ανασκαφές τότε και εκείνη την εποχή όσο και στοιχεία για την ε, αγγλική κοινωνία τη ε, Βικτωριανή. όλα αυτά με εμπλουτινδυθυνσμένα με αρκετό χιωμούρ βρετανικό ίσω για, ε, για κάποιους δεν ξέρω πάλι αν έχουν μεταφραστεί έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία ε, δεν ξέρω πως από αυτά έχουν και αν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά όμως αξίζει τον κοπού να τα αναζητήσετε και, όπως έχω ξαναπεί το δυστυχήμα είναι ότι μπορεί να, τα βρείτε, μπορεί να βρείτε βιβλία σε εξαιρετικέ στιγμές στα ξενόγλωσσα βιβλιοπολία και ιστότοπους τέλο πάντων τι να κάνουμε θα αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι σε όσους αναγκαστικά θα περάσουν το καλοκαίρι τους τη πόλεις και δεν θα καταφέρουν να πάνε σε κάποιο πιο εξωτικό μέρος ή σε κάποιο νησί. Ε, όσοι εργαζόμαστε ε, και ευτυχώ δηλαδή που εργαζόμαστε, έτσι πάνω να λέμε τη σήμερα ημέρα οι περισσότεροι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να μετακινήθουμε ε, ή τουλάχιστον πολύ μικρή δυνατότητα να μετακινήθουμε από τις πόλεις επηρεάζει σώσεις λοιπόν παρά στον Καλοκαίρι στην πόλη που μπορεί να έχει αυτές τις ώρες μεριέ τη το επόμενο τραγωδί Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty Them down, isn't it a pity Doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead or walking on the sidewalk harder than a match here yeah. But tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat it'll be alright and babe Don't you know it's a pity the days Can't be like the nights in the summer In the city, in the summer, in the city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 Σήμερα δεν είστε λοιπόν το Slavin' in Νομίζω το πάλι το τραγούδι για καλοκαιρία στην πόλη. Βέβαια τα καλοκαίρι στην πόλη έχουν και τα καλά του. Έχει τύχει τυχεί... να βρεθώ και το φοβερό και το νερό και πολλού στο στην Αθήνα. Και άλλα καλοκαιρία έχω περάσει στην Αθήνα και πραγματικά η πόλη είναι πολύ καλύτερη στο καλοκαίρι. Άδιο δρόμοι, μιλάμε διαδρομέ 20 λεπτά όταν το χειμώνα θα είσαι μια ώρα μιλάμε τέτοια πράγματα και ακόμα και στην Αθήνα και πολλότα μάλλον στη Θεσσαλονίκη έτσι. αλλά πιστεύω σε, σε περισσότερες πόλεις υπάρχουν όμορφες ε, καλοκαιρινές μεριές που μπορείτε να αισθανθείτε λίγο διαφορετικά, λίγο να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και φυσικά οι πόλεις που έχουν τύχει να είναι πάνω στη θάλασσα ή πολύ κοντά στη θάλασσα δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πρόβλημα εκεί μπορείς να συνδυάσει ε, πολύ εύκολα και να αισθανθεί ότι είσαι σε διακοπέ ακόμα και αν εργάζεσαι λίγο, ε, ο αναπόφευκτο τουρισμό, οι πόλει που έχουν θάλασσα αναπόφευκτα θα τραβήξουν ξένο κόσμο, λίγο η ευκολία του να ε, πα σε κάποια παραλία ή να βγει λίγο παραπέρα, ή έστω και μια βόλτα, κάτι γίνεται κάπω ε, νιώθεις ε, κάπως νιώθεις ε, διαφορετικά. Ε, για να, και τώρα, Έχω κλείσει την εκπομπή μου με, δύο, με ένα σίγουρο, δεξιά και δεύτερο. Με ένα τραγουδάκι το φι, ερωμένο σε όσου τα καλοκαίρια των 80s. <laughs> is there for me Met a boy Cute as can be Summer days Drift away Do I love the summer, summer. Τραβολότερα διβιγνών από το Travel Summer Nights από την πασίγνωστη ταινία Γ. Φτάσαμε και στο τέλο τη σημερινή μα εκπομπή, ευτυχώ χωρί Λόγω καιρού, ελπίζω να σα κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά. Η Τζέν είναι έτοιμη και περιμένει να πάρει τη σκητάλη. Εγώ να σε ευχηθώ καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα Κυριακή. Θα κλείσουμε με ένα ελληνικό αντίστοιχο τραγουδάκι που μα θυμίζει πιο ανέμελα καλοκαίρια. Έτσι, αυτό το τον AIDS θα έλεγα και αυτό. Ε, από μένα λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχετε, τα λέμε. Amen.